<ride> Arrivederci! Arrivederci! Questo è il mazio della sinistra, questo è il mazio dell'altra Europa. Μα χαιρετάει. Στα Ιταλικά. Ο Αλέξης ο σύντροφος καθότι όπως ακούτε από το πρωί βγαίνουμε στις αγορές. Πολύ μεγάλη είδηση, πολύ σημαντική είδηση για όλους μας. Αλλάζει τη ζωή μας αύριο το πρωί στις 9 ώρα Λονδίνου. Μην ξεχαστείτε. Νομίζετε ότι είναι ώρα Ελλάδας και αρχίζετε τα πανηγύρια ή πάτε κάπου να ψωνίσετε. 9 ώρα Λονδίνου βγαίνουμε στις αγορές. Θα πάμε να πάρουμε δύο δις. 2 δις. Βέβαια τόσο σκόπος μέχρι τώρα τα δύο δις τα παίρναν με άλλους τρόπους, έβαζαν κάτω μισθού, συντάξει, κλιμάκια ή οτιδήποτε άλλο, ανθρώπινες ζωές και τα παίρναν από εκεί. Αύριο θα τα πάρουν από αλλού, αυτό τώρα δεν ξέρω πόσο καιρό θα συνεχιστεί, πόσο η επιτυχία θα έχει, περιμένουμε όλοι, διψάνει οι αγορές όπως είχε πει και ο Μπάμπης την προηγούμενη εβδομάδα να αγοράσουν ελληνικό success story, οπότε καταλαβαίνετε... Για το ποιόν των αγορών. Αλλά καλύτερα για τι αγορές θα μα τα πει σε λίγο αρμοδιότερο, μάλλον δύο αρμοδιότεροι από εμά. Εμεί θα σταθούμε λίγο σε κάποιε αλήθειε που υπόθηκαν. Καθότι χτε είχαμε και την απεργία, δεν ακούσαμε τι υπόθηκε τη Δευτέρα το βράδυ. Που είναι πολύ βασικό, γιατί ο κύριο Μιχελάκης ο υπουργό εσωτερικών τη κυβερνήσεω, είπε μια αλήθεια εκεί που μιλούσε ο πάνω Κουρλέτης του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία επί Σαμαρά δικείται από μια ακροδεξία δράκα. Με τον Αντώνη Σαμαρά υπάρχει μια ακροδεξιά μετάλλαξη. Όταν υπάρχει η δολοφονία του, συμβαίνει το τραγικό περιστατικό της δολοφονίας Αντός, του ΦΥΣΑ... Αντός Φίσσα... Αντώνης Αμαράσιν που τους έβαλε φιλέκι. <Τι> Stremamente pacifiche, in kui maske feminine, anno pari di e dyni ta anosa. Pantosu Antony Samaarasi'ne, bo tu se wale fiilacki. Co za ciala con tutti. to, to, po ligo, Μα να έχει βγει ο Μπαλτάκος να λέει ότι με τηλέφωνα ο Σαμαράς κανόνιζε να βάλει μέσα στελέχη της χρυσή Αυγής να παρεμβαίνει σε δικαστικούς, με τους δύο υπουργούς, σε ανωτάτους δικαστικούς να βγαίνει μετά η δικαιοσύνη και να απαγορεύει προληπτικά, από τώρα μην βγει κανένα βίντεο, αυτό πια... Μέσα στην, είναι και Απρίλη, που τον τιμούμε πάντα τον Απρίλη εμεί, γιατί μα θυμίζει ένδοξε στιγμέ. Μέσα στην ελληνική δημοκρατία του 2014, να απαγορεύει προληπτικά η εισαγγελέα του Αρίου Πάγου να δημοσιεύσει κάποιο βίντεο, το οποίο βίντεο και υλικό του μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο για πολλού λόγου και για να αποκαλυφθούν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν κακό στον τόπο. Όχι, δεν μα απασχολεί αυτό. Είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν κακό στον τόπο για να ωφελήσουν την παράταξή του και απαγορεύεται προληπτικά στον οποιονδήποτε. Θα βγάλει αυτό το βίντεο, θα έχει ποινέ, κυρώσει και όλα τα υπόλοιπα. Να έχουμε όλα αυτά και να βγαίνει ο Μιχελάκης εδώ και να λέει ότι ο Σαμαράς του έβαλε φυλακή και μετά να το διορθώνει βεβαίω γιατί έχει καταλάβει η γλώσσα που προτρέχει. Μα είπε άλλη μια αλήθεια που όλοι τη γνωρίζουμε και δεν την είχαμε και ανάγκη γιατί έχουμε σχηματοποιημένη και πολύ σταθερή άποψη για όλα αυτά τα πολύ ωραία που κάνει ο Σαμαρά και στο συγκεκριμένο θέμα. Μια μέρα πριν βγούμε στι αγορέ. Πήγε λοιπόν και ο Άδωνη πάνω στη δράμα εκεί, στην ακριτική δράμα, στο νοσοκομείο. Να κάνει τα δικά του όπως γίνεται πάντα και χαρούμενοι οι κάτοικοι του ορεινού αυτού νομού αμέσως έριξαν τα συναισθήματα αγάπης και αισθήματα αγάπης προς τον Υπουργό ο οποίο μεταρρυθμίζει και την υγεία αφού έχει μεταρρυθμίσει ένα σωρό άλλου στομίς νωρίτερα και έτρεξαν πάνω του να τον αγκαλιάσουν να τον συγχαρούν και να τον καλοδεχθούν στην περιοχή τους. Nie la Jestem dell'uomo. na i <tis> <tis> Μόλι <Τοχή> στο το κοινωνικό θαρματίο θέλω. Δεν Ήταν χαρούμενη δραμί που υποδέχτηκαν τον υπουργό. Ακούσατε κάποιου είδηση είναι ότι δεν πεθαίνουν οι άνθρωποι στο δρόμο, πολύ ευχάριστο γιατί. Θα μπορούσε να συμβαίνει και αυτό. Το απέκλεισε ο Υπουργό, άραγε να το έχει αποκλείσει ο Υπουργός που ξέρει τα πράγματα από μέσα και απ' έξω. Δεν ισχύει αυτό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Κυρίω γι' αυτό και δευτερευόντω επειδή βγαίνουμε στι αγορέ αύριο. Στην αρχή ήταν κάποιοι εκεί που τον φόνο ήταν καραγκιόζοι. Εντάξει, δεν είναι λεπτομέρειε. Είναι αυτά κάποιοι εμπαθεί προφανώ που δεν έχουν καταλάβει και αντιληφθεί το success. Δεν θέλουν και όλε. Το success που εκτελήσεται. Σε αυτόν τον τόπο, εδώ και κάποιου μήνε, και όσο πάμε προ εκλογέ, συνεχώ κάθε μέρα, που έχει πει και ο Βενιζέλο, πρέπει να δείχνουμε κάτι για να φαίνονται τα πράγματα ότι είναι πολύ καλά. Είπαμε Βενιζέλο και πρέπει να ακούσουμε Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίο έδωσε μια διακαναλική συνέντευξη, αν την πειρατικά μπάρι είπε πολλά πράγματα μέσα εκεί. Κάποια στιγμή ρώτησε και τον δημοσιογράφο και μέσα από την ερώτηση διεφάνει, διεφάνει η μετριοπάθεια του Ευάγγελου Βενιζέλου σε σχέση πάντα με τον εαυτό του. Ο ρόλος ο δικό μου είναι πολυσύνθετος και ιστορικά προσδιορισμένος. Δεν είναι ο ρόλος μου να είμαι πρόεδρος του Πασόκ τελεια. Έτσι με αντιλαμβάνεστε. Αυτό είναι, έτσι με ορίζετε. Όχι, ο ρόλος του πρόεδρου Τελεία. Ο ρόλος ο δικό μου είναι πολυσύνθετος και ιστορικά προσδιορισμένος. <Κι> Δεν είναι ο ρόλο μου να είμαι πρόεδρο του Πασόκ. Έτσι με αντιλαμβάνεστε, Έχετε εδώ, είστε κάποιοι κομπλεξικοί, να το πω έτσι. Ακροατέ λέει ένα εδώ, που βασίζουν οι πανηγυρισμοί για την έξοδό μα στις αγορές Την ίδια στιγμή, ολόκληρη η Γαλλία έχει τεθεί υπό επιτήρηση. Θεωρώ, που κάνει αυτό ο Ακροατή, μα θεωρούν ουρακοτάκου, ή μήπω είμαστε. Σε αυτό το ερώτημα, α δώστε εσεί απάντηση. Και ένα άλλο εδώ, ναυτικό. Σαγκαράκης Γρηγόρης Σας ακούμε όλη μέρα στο άγκορα της, της Συγκαμπούρης Αν το λέω καλά ναι, Ευχαριστούμε πολύ όλοι οι ναυτικοί Γιατί είστε αμερόληπτοι Αυτό ακριβώς είμαστε Είμαστε αμερόληπτοι, αντικειμενικοί Και τι άλλο είμαστε Κάτι τέτοιο μπας περιπτώσει Κάποιες λέξεις που τους χρησιμοποιούν όλοι και είναι πολύ αγαπημένε μα και σαν έννοιε και σαν λέξει και κυρίω όλοι αυτοί που χρησιμοποιούν τι συγκεκριμένε λέξει. Ακούσαμε εδώ τον Ευάγγελο Βενιζέλο να θέτει ένα ερώτημα προ τον δημοσιογράφο που του έκανε ερώτηση, απάντησε με ερώτηση, αν ο ρόλο του είναι μόνο ω πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αν με αυτή την ιδιότητα τον αντιμετωπίζουμε ή υπάρχουν και άλλε ιδιότητε. Υπάρχουν βεβαίω είναι η απάντηση και άλλε πάρα πολλέ ιδιότητε. Ε, αυτού που έσωσε τη λίστα Λαγκάρτ είναι μια ιδιότητα που είχε χάσει το στικάκι και δεν ξέρουμε τι έγινε και τα φόρτωσε όλα στον Παπακοσταντίνο αυτόν που συνυπέγραψε μας έβαλε στα μνημόνια στο πρώτο, στο δεύτερο με πολύ φανατισμό έχει δημιουργήσει δηλαδή φτώχεια και δημιουργήσει συνεχώς από τις θέσεις που είναι φτώχεια αυτός που πήρε κάτι υποβρύχια που γέρνανε ή που δεν δόθηκαν όπως έπρεπε Γενικώ έχει πολλέ ιδιότητε. Ε, με τι οποίε θα μείνει στη συνείδηση και στι καρδιές μα ζωντανό για πάντα ο Ευάγγελο Βενιζέλο, αλλά μην τα λέω εγώ, α τα πει ο ίδιο από ένα απόσπασμα έτσι ακριβώ όπω ο ίδιο το διηγήθηκε και βλέπει τον εαυτό του, τον τοποθετεί στη σωστή βάση ο Βενιζέλο για τον Βενιζέλο. Επειδή συμβαίνει να είμαι ο υπουργό που μείωσε το χρέο, επειδή συμβαίνει να είμαι ο υπουργό που έκανε τη μεγαλύτερη μείωση παγκοσμίω, βοξάστε με. Είμαι ο υπουργό που έδιωξε την Τρόικα από το του. Βοξάστε με. Ο πρώτος και μόνο υπουργό εξωτερικών της Ελλάδος μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που έθεσε επισήμω ζήτημα ε, γερμανικών ε, αποζημιώσεων. Βοξάστε με. Γιατί όλοι λισάνε εναντίον Γιατί προφανώς κάτι του χαλάω, έτσι δεν είναι. Εγώ είμαι λεβέντη. Αντέχω, δοξάστε με Το γεγονός ότι υπάρχει η κυβέρνηση, η χώρα Ότι υπάρχει μια πολιτική Ότι η χώρα δεν έχει οδηγηθεί στη καταστροφή Ότι δεν έχει πετύχει μια πολλαπλή στρατηγική εφόρδο οφείλεται θα με επιτρέψετε να πω Στο γεγονός, ότι είμαι εδώ Είμαι με τη συνείδησή μου με γεγονό ότι υπάρχει η κυβέρνηση η χώρα, οφείλεται θα με επιτρέψετε να πω στο γεγονός ότι είμαι εδώ και θα είμαι εδώ Δοξάστε με Δοξάστε <Τι> μας Το λέει ο Χαρικλίνα, αλλά το λέει καλύτερο ο ίδιο ο Βενιζέλο γιατί χρησιμοποιεί και αυτό το ομπληθυντικό. Δεν είναι μόνο μανί ο άνθρωπο να μιλάει μόνο για τον εαυτό του. Αν ακούσατε όλα αυτά, δεν είναι προϊόν μοντάζ, τα έχει πει έτσι ακριβώ. σε σχέση για πρώτη φορά, όπω το πω, από το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ετέθη το θέμα ότι βγήκαμε, περάσαμε την κρίση. Το καλύτερο από όλα αυτά, και θα το ακούσουμε κανένα δύο φορέ μέχρι να ολοκληρωθεί η εκπομπή, είναι η φράση που είπε το γεγονό ότι υπάρχει κυβέρνηση. Και ότι υπάρχει χώρα, ότι υπάρχει χώρα, οφείλεται, θα μου επιτρέψετε, είπε το, να την κάνω τη διατύπωση, οφείλεται στο γεγονό ότι είμαι εδώ, είπε ο Ευάγγελο Βενιζέλου. Τη υπάρχει χώρα, οφείλεται σε αυτόν και στην παρουσία του εδώ, και βεβαίω έδωσε και τη διαβεβαίωση για το μέλλον, ότι θα είναι εδώ για να συνεχίσει να υπάρχει η χώρα. Είναι άρρηκτα δεμένα αυτά τα πράγματα. Υπάρξει Βενιζέλου. Τώρα από πού θα υπάρχει και πώ θα υπάρχει ο Βενιζέλου είναι ένα μεγάλο ανέκδοτο και θέμα τεράστιο. Θα απαντηθεί σε ένα μήνα το πολύ, ενάμιση. Οπότε θα ξέρουμε τι θα γίνει και με το μέλλον της χώρας. Η χώρα πάει να αναδιαρθρώσει το χρέος της, να διαπραγματευτεί το χρέος, αφού βεβαίως βγει αύριο, από σήμερα έχουν αρχίσει οι διαδικασίες της αγορές. Να θυμηθούμε τι έλεγε ο Σαμαράς εκεί στα Ζάπια, γιατί δεν του άρεσαν όλα αυτά, τα θεωρούσε κάτι πολύ αρνητικό για την χώρα. Και είναι ακόμα μεγαλύτερη παράνοια να βγαίνει ο Πρωθυπουργό. Και να μα λέει ότι αποκλείει την αναδιάρθρωση του χρέου. Και ύστερα να βγαίνει ο αντιπρόεδρο του και να λέει ότι η αναδιάρθρωση του χρέου δεν είναι κακό πράγμα. Δεν πρέπει να την αποκλείσει. Δεν καταλαβαίνει ότι η χώρα που αναδιαρθρώνει το χρέο τη πληρώνει ακριβό τίμημα. Και εκείνη τη στιγμή και αργότερα. Δεν καταλαβαίνει ότι αν μιλά για αναδιάρθρωση του χρέου, μεγαλώνουν τα επιτόκια με τα οποία θα σε δαξινίσου στη συνέχεια. Καβάντια τσίμπο, Ιβωνόπο, πρώμα φανούν όρτζα. Αριβεντέρτσι, ε Nikomu nie non è aggressivo, è sessualmente ma non Nie ma problemu. Nie ma problemu. Nie La problemu. Nie l'evoluzione dell'uomo. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Nie ma Γενικευμένη κυβερνητική και κυρίω διακαναλική κυβερνητική και πάλι γραμμή που λέει ότι δεν είχε καμία σχέση ο με τον άλλον. Τυχαία ήταν εκεί και ο Σαμαράς έμαθε τον Παλτάκο από την παρέτηση του Παλτάκου Λίγο πριν δεν ήξερε τίποτα απολύτως Αν δεν είχε παραιτηθεί δηλαδή ο Παλτάκος μάλλον δεν θα είχε μάθει και την παρουσία του. Δεν έχει υποθεί. Κάποια στιγμή από τα παράθυρα, έτσι όπω του βλέπω όλου, αν και από σήμερα μπαίνει στην ημερήσια διάταξη η στι αγορέ. Μπα αλλάξει αυτή η ατζέντα με τον Παλτάκο, που δεν αλλάζει με τίποτα όπω έχετε καταλάβει, βγαίνουμε στις αγορές αλλά αυτό δεν είναι καλό και θα ακούσουμε τώρα του θεωρητικούς του σοσιαλισμού να μιλάνε κατά των αγορών Αλλά έχουμε και τις διεθνείς αγορές να παίζουν με τη μοίρα μας να γίνονται καθοριστικοί παράγοντες του σήμερα και του μέλλοντός μας <Ροί> Ότι μπαίνει βγαίνει <Ροί> Ότι μπαίνει βγαίνει Ο αγώνας μας είναι να απελευθερώσουμε την Ελλάδα από το βραχνά της κειδμονίας και το βραχνά της κέρδοσκοπίας. Τον αγορών. Ο άνθρωπος το έλεγε από πριν, είναι και σοσιαλιστής, είναι και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής. Το, ε, είχε τη χαρά και την τύχη και όλοι εμείς μαζί του να το δούμε και στην πράξη. Το εφάρμοσε στην πράξη, ήταν κατά των αγορών και είδατε τι έκανε στις αγορές. Αν δεν πιστεί κατά από αυτό, έχουμε και συνέχεια. Χάρη σε εσά η Ελλάδα κέρδισε τον χρόνο που χρειαζόταν και να πείσει τους ευρωπαίους εταίρους μας και να αντιμετωπίσει τα μεγάλα προβλήματα της εποχής. Όπως παραδείγματος χάρη, την ανάγκη να βάλουμε επιτέλους την δημοκρατία πάνω από τι αγορές. Να βάλουμε επιτέλους την δημοκρατία πάνω από τις αγορές. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Ότι μπαίνει βγαίνει. Τον άνθρωπο πάνω από τι αγορέ, τον πολίτη ως επίκεντρο πάνω από τι αγορέ. Γι' αυτό ασχολούνται και γι' αυτό αγωνίζονται. Για τον άνθρωπο να τον βάλουν πάνω από τι αγορέ. Δεν το έχουν καταφέρει μέχρι στιγμή. Οι αγορέ είναι πολύ πάνω από του ανθρώπου. Οι άνθρωποι είναι μυρμήγκια, ούτε καν μυρμήγκια μπροστά στι αγορές Δεν έχει σημασία. Ο αγώνα γίνεται. Θα είναι διαρκή και θα κρατήσει όσο πρέπει για να, έρθει, να έρθουν τούμπα τα πράγματα. Άμα θέλουμε όμω να βγούμε στι αγορέ κανονικά και είναι μόνο μία η έξοδο και η διέξοδο, την οποία δεν τη λέμε εμεί ποιοι είμαστε. Αλλήμο τη λέει ο Υπουργό που έγινε δεκτό νωρίτερα στη δράμα. Με πολύ θερμά επεισόδια από του κατοίκου τη περιοχή. Εάν η ελληνική Ελλάδα θέλει να ξεφύγει από τον Εφιάλτη, πρέπει να κερδίσει ο Σαμαράς, <σκυσίλιο> να τελειώσει το ζήτημα και τη πολιτική αστάθεια, που είναι η τελευταία εκκρεμότητα που έχει για να βγει η χώρα τι αγορέ. Κάθε λογικό και σοβαρό άνθρωπο καταλαβαίνει ότι σε αυτέ τι ευρωεκλογέ, όσοι θέλουν να βγούμε στα λύθια από το μνημόνιο, όσοι θέλουν να αποκτήσει η χώρα ξανά τη τη κυριαρχία, ψηφίσουν σαμαρά, <ΡΣΣ> γιατί, όχι γιατί μας αρέσει η είμαστε μια δημοκρατία, αλλά γιατί πήρε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού και την ευγάει στις αγορές μέσα δύο χρόνια. Μία απάντηση μόνο, δεν υπάρχει δεύτερη κουβέντα. Ήμουν, είμαι και θα είμαι νέα δημοκρατία. Την τρόπη. Το λέω ο Μπαλτάκο. Ο Μπαλτάκος, Μπαλτάκος. είναι αυτό. Το είπε τόσο καθαρά έξω από τα δικαστήρια χτε και με ακούσαμε νωρίτερα ότι η μόνη διέξοδο είναι Αντώνης Σαμαράς Ψηφίζουμε Αντώνης Σαμαρά και τρέχουμε και τον Παλούρτο να βαρέσει την προσοχή, αν και βάρεσε οι δύο-τρει όσο μιλούσε ο Άδωνη. Εδώ Ελληνοφρένη, όπω κάθε μέρα. Έτσι και σήμερα, μια μέρα μετά την απεργία των δημοσιογράφων και σήμερα που έχουμε απεργία. Γεσέα Δεδί και πορείε αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας 211 208 200 Τηλέφωνο επικοινωνίας απαντά αποστόλη, αποστολής Mail στέλνεται στη διεύθυνση στούντιο παπα και όποιος θέλει να στείλει SMS γραφή Real και ενώ το μηνυμάτω αποστολής 54100. Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και εντό λίγων λεπτών είμαστε πάλι εδώ. Αγαπητοί συνάδελφοι πάνω από τις αγορές υπάρχουν οι λαοί Και σήμερα η μάχη είναι μεταξύ αγορών και δημοκρατίας. Αγαπητοί συνάδελφοι, πάνω από τις αγορές υπάρχουν οι λαοί. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτότο ξέρετε. Μαλτά Κουσίσο Μουσταμάρα. <σταλίκη> Ό,τι μπαίνει, βγαίνει. Το <σταλίκη> <σταλίκη> <σταλίκη> μα. Το ότι υπάρχει η κυβέρνηση, η χώρα, ότι υπάρχει μια πολιτική, ότι η χώρα δεν έχει οδηγηθεί στην καταστροφή, ότι δεν έχει πετύχει μια πολλαπλή στρατηγική εφόδου, οφείλεται, θα με επιτρέψετε να πω, στο γεγονό ότι είμαι εδώ. Αυτό ακριβώ. Μα αρέσει πολύ αυτό το απόσπασμα και τον δοξάζουμε. Τι άλλο να κάνουμε. Εμεί εδώ τον έχουμε ανακαλύψει χρόνια τώρα, αλλά από ό,τι βλέπω και εσεί τον ανακαλύπτετε σιγά σιγά και θα τον τιμήσετε δεόντω όπω του αξίζει για τον Βενιζέλο, λέμε, στι προσεχεί εκλογέ. Τα στελέχη του ποταμιού μέχρι στιγμή έχουν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι μια χαρούμενη νότα στα πάνελ, γιατί έχουν αρχίσει και βγαίνουν. Σήμερα το βράδυ και η Σοφία Παπαϊωάνου στον Α, η πρώτη του τηλεοπτική νομίζω στις 12 και αύριο θα βγει στον Ευαγγελάτο. Προχτές τον Χατζινικολάο, στον Ενικό ήταν ένα στέλεχος του Ποταμιού, ο Γιώργος Μαυροτάς. Τα στελέχη λοιπόν αυτά όταν βγαίνουν σε τέτοια panels μέχρι τώρα δίνουν την εικόνα, είναι σαν το κάτι ψήνεται όταν κάνεις όταν βλέπεις δελτία ειδήσεων το βράδυ στις 8 που είναι όλα εκεί μαζί και βλέπεις... Χαράτσια, εφορία, ανασφάλεια, μαύρε ειδήσει, εν πάση περιπτώσει, είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό. Αν κατά κάνει ζάπη και πέσει τον Ακίνη εκείνη την ώρα που έχει το κάτι ψήνεται βλέπει άλλου τύπου αγωνίες όπω η σάλτσα δεν είχε δέσει. Είναι ένα απογοητευμένο και λέει ότι δεν είχε δέσει η σάλτσα στο ψητό, ή ο άλλο λέει, Εγώ δεν τρώω σηκώτη και το είχα πει στην οικοδέσπινα. Η άλλη αγωνίζεται για του καλεσμένου τη, στην κουζίνα τη κτλ. Έτσι ακριβώ είναι οι καλεσμένοι του ποταμιού οι καλυσμένοι των καναλιών και οι υποψήφοι γενικότερα στελέχοι του Ποταμιού. Ο Γιώργος Μαυροτάησταν προχθές στον Ενικό και απάντησε σε ερώτηση. Έχουμε μπροστά μα ένα πελώριο ζήτημα δημοκρατίας, λειτουργίας των θεσμών. Να δούμε αν είναι να το εξακριβώσουμε. Αυτό εσά δεν σας απασχολεί. Πώς δεν μας απασχολεί. Ε, και δεν λέτε. Ε, αυτό. Αυτό, αυτό νομίζω ερωτηθήκατε. Αυτό ερωτηθήκατε. Σε διαφέρονται για το κό Ε, ούτως ή άλλως το συγκεκριμένο πράγμα αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι επειδή είμαι συνεφίλ και μου αρέσουν έτσι οι ταινίε, <σχυ> βλέπω αρκετό σινεμά ε, η όλη υπόθεση τώρα <σχυ> μου θυμίζει του Μπαλτάκου με τον Κασιδιάρη τη βιντεοσκόπηση και τη σχέση με τον Σαμαρά γιατί αυτό συζητιέται δεν συζητιέται καθόλου το αντιρατσιστικό και όλα αυτά τα θέματα το νεοναζιστικό για τα οποία έχει πάρει θέση εξάλλου το ποτάμι και είναι σαφή. Μου θυμίζει όμως μια κινηματογραφική ταινία όπου πηγαίνει ο κατάσκοπος και λέει στον αρχηγό του ότι θα πάω να κάνω τη δουλειά και του λέει ο αρχηγός καλά ε, μην μου πει τίποτα δεν χρειάζεται να ξέρω τίποτα εγώ άμα γίνει τίποτα δεν ξέρω τίποτα Είναι, είναι. πολλέ οι ταινίες που, yeah. που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε Είδατε πώ από το θέμα που είχαν εκεί στο τραπέζι, το θέμα Μπαλτάκου, Χριστίσα Αυγή, πώ χαλάρωσαν όλοι και ξέφυγε, έφτιαξε και δημιούργησε νέε εικόνε. Είναι συνεφή, είπε για μια ταινία, θα μπορούσε να κατευθείαν αν τον συγκοντάριζαν και άλλοι να αλλάξει τελείω θέμα το πάνελ και να μιλήσουμε για κινηματογράφο. Που κανένα πάνελ δεν έχει θέσει αυτό το τόσο σοβαρό θέμα του κινηματογράφου. Οι άνθρωποι έχουν απόψει όντω και έρχονται και τα βάζουν ένα-ένα και μα ανοίγουν τα μάτια και κυρίω μα χαλαρώνουν. Αποστολεί! Ναι. Ρέφηλε πρώτη φορά ένα βουλευτή να λέει την αλήθεια: Αρένα τη βούλη του ξυλία που είμαι το. Για το περιβάλλον που. Έχει δίκιο. Αν έγινε κάποιο λάθο αυτό το οποίο ακούω, του συνομιλητέ μου να ονομάζουν περιβάλλον που σταμαρά. <laughs> Επιτέλους να μην κρυβόμαστε. Πόσο θα τη διαγράψει τώρα από το ρετό έτσι, Δεν νομίζω. Είναι εκλεκτή και ικανή και χρήσιμη πάνω απ' όλα. Όχι για του Σαμαρά, για μα. Με την αξία τη και αυτή. Που με άλλο όνομα ούτε δημοτικό σύμβολο του Καραγκαλιάνου δεν θα ήταν. Πάντω προοδεύουμε. Έχουν αρχίσει και λένε την αλήθεια. Καλή παραφιλέ. Γεια σου φιλέ. Να σε, καλά δε ασχολιάσω να βγουν αυτά που άκουγα τώρα μέχρι να σε παλιά σου στη γραμμή που έλεγε ο Λεονίδα γιατί είπαμε στην Ελλάδα να ζούμε, ζούμε στη χώρα που επιβραβεύεται τη μαλλία. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Θα βγουμε τι αγορέ. Ναι, απλά πάρε ζακέτα. Εμεί Μην πά τι αγορέ χωρί τη ζακέτα σου κρατά. Θα σε φάω. <laughs> Εμεί θα είμαστε το εμπορευμα. Α, αυτό δεν το έχουν διευκνήσει. Ότι θα βγουμε θα βγουμε λίγο στην γύρα. Πρώτα. Mm. Οπότε δεν χρειάζεται και ένα πότε που. Να βάλει όλου αυτού του μπακκιέ για την Παρασκευή τώρα. Απλά το λέω, δεν σημαίνει ότι σε έπιασα. Όχι, <laughs> δεν το βάλω. Γιατί είναι που. Γιατί μπορεί να χτίσει πόρτα. Γιατί είμαι σκληρό. Πώ μου χσάρω να σε ακούω να μιλά. Να σου πω σήμερα δεν δώσω φιλιά σε κανένα αγοράκι στο εξωτερικό. Ε, ρε φιλέ, αφού μου τη λε κάθε φορά να βγούει. <laughs> δώσε, δώσε, δεν είναι κακό. <laughs> δεν είναι κακό. <laughs> να βγαίνει ένα, ένα σαν την τουλάπα σιγά σιγά. <laughs> να βγαίνει τον Σαμαρά, τον έβγαλε βούλτε από την τουλάπα με το ζόρι. <laughs> ναι, ρε φιλέ, αυτό το πράγμα. Άρα πρέπει να γίνει λόγο, έτσι. Μίλησε η βούλτευση στην καρδιά, στην ψυχή του ελληνικού λαού, μίλησε κατευθείαν. Όπω φιλέ. Ό,τι λέμε όλοι σιγανάφηκε και το μπε στην τηλεόραση. Μπράβο. Συγκινήθηκα, σου λέω, μόλι την άκουσα να τρίχασα μέχρι που με πιασε κόψιμο, ρε φιλέ. Όχι, γιατί σου λέει, Όχι, θα κάτσω να με μαγνητοσκοπούν οι χρυσαυγίτε. Θα τα πω κατευθείαν. <σχε> Σε βίντεο κατευθείαν στην τηλεόραση. Στου δικού μα, δεν θα πω στου που είναι κρυφή δική μα. Η... Θα τα πω στου δικού μα συστημικού. <σχε> Ω γνωστόν πλησιάζει το Σάββατο του Λαζάρου. Ναι. Παρακαλώ να ενημερωθεί ο κύριος Πωθυπουργό, μην πάει και τον Αναστής, και μπλέξουμε και με τον πανάγαθο. Να σε ρωτήσω κάτι, έχει περπατήσει εκεί στην, ε, στη στήλη του Ολυμπίου 2 Έχω. Ωραία. Έγιζε αυτά τα κτίρια τα, τα οποία είναι πολύ παλιά. Και έχουν πάνω στον τοίχο κάτι τρύπε από σφαίρε από τα Δεκεμβριανά. Που σημαίνει ότι πράγματι πέσανε σφαίρε εκεί. Κάποιοι σκοτώθηκαν έτσι. Είτε από τη μία την άλλη. Το ερώτημά μου είναι: ε... Από το Πολυτεχνείο έχει περάσει. Έχει περάσει. Εκεί γιατί δεν έχει τρύπε από σφαίρε. Εκεί δεν πέσανε σφαίρε. Εκεί πέσανε τάξη κατευθείαν. Και πώ σκοτώθηκαν τότε όλοι αυτοί. Δεν σκοτώθηκαν, παιδί μου. Τα έχει δει κανένα βίντεο να σκοτώνεται κόσμο. Ξέρω εγώ, έτσι δεν λένε ότι στήσανε το μύθο του Πολυτεχνείου. Για να, για να ρίξουν τον Γιώργο Παπαδόπουλο. διότι ότι δεν την ναι. Οι κομμουνιστές εποχή. Ναι, μπράβο, οι κομμουνιστές Σωστά το λε. Mm. Δεν τώρα. Πράγματι, δηλαδή, πραγματικά χαίρομαι που είσαι Άσε που δεν υπήρχε και βίντεο. Καλά, ναι, εντάξει. Η γνωστή θησαυγή την κυριτορική που την υιοθετή και εσύ από κατάλαβα. Δεν υπήρχε εγώ, βίντεο, φίλε. Εγώ όμω βλέπω τι Είδαμε σε βίντεο να σκοτώνεται άνθρωπο. Δεν το είδαμε έχουν τα σημάδια τους. Ναι, είπες σημάδια... και μια μαζί για αρχή, δεν λέω. Την ε? είπες. Ναι, γιατί... Είπες ε... για να τη Ναι, εντάξει, απλά δεν σου κάτσε το δεύτερο. Άστο, δεν πειράζει. Θα... Καράφλα για και αίμα τιμή. Άντε, yeah. γεια. Παρακαλώ τον Απόστολο θα ήθελα. Παρακαλώ εγώ. Έλα, Απόστολε, γεια σου. Είμαι μια ακροάτρια. Θα παρακαλώ πολύ πιο συχνά να βάζετε αυτό το κομμάτι που βάλατε προηγουμένως. Να θυμούνται αυτοί οι αλίτες οι πασόκοι που κάποτε ήταν αριστεροί που λέγανε. Οι οποίοι το ξέχασαν εντελώς και φτάσανε μέχρι τη Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, θα παρακαλώ πιο συχνά να βάζετε αυτά. Να αναξυπνάτε τι μνήμε. Tremolo clirri. ότι υπάρχει η κυβέρνηση, η χώρα ότι υπάρχει μια πολιτική ότι η χώρα δεν έχει οδηγηθεί στην καταστροφή, ότι δεν έχει πετύχει μια πολλαπλή στρατηγική εφόδο οφείλεται, θα με επιτρέψετε να πω στο γεγονό ότι είμαι εδώ Δοξάστε μα. Δοξάστε μας, είναι ωραία να το ακούμε από τον Ευάγγελο Βενιζέλο και νομίζω το... Υπογράφουμε όλοι... Βιάνουμε στι αγορασαι να το έχετε, δεν το έχετε ακούσει από το πρωί, το ακούμε τώρα, ακούγονται και διάφορα ποσά, τα 2 δεί με εξτιμή, αλλά α, πολλοί λένε ότι θα πάρει παραπάνω και το έχει, έχει βάλει το μύχη στα 2 διε για να βγει αύριο να πει πειράμε 3, 4, 5, 800, Άρα είμαστε πολύ καλοί, ακούγεται ήταν επί 5%. Μπορεί να το πάει στο 4, στο 3, στο 2, στο 1, στο κανένα και θα βγει μετά να που είμαστε κάτω από 5, οπότε είμαστε πάρα πολύ καλοί, πιο αξι, πρέπει να μα ψηφίσατε, ό,τι λέει ο άδειο κάθε μέρα. Βεβαίω θα υπάρχει μερίδα του λαού που θα τσιμπήσει σε όλα αυτά και βεβαίω θα υπάρχει και μερίδα του λαού, φανταζόμαστε πλειοψηφία, τρανταχτή πλειοψηφία, που δεν θα τσιμπήσει σε όλα αυτά. Περίπου το 80% όσο ήταν και το προηγούμενο ποσοστό και όσο πάντα είναι τα ποσοστά με τι δημοσκοπήσει που βλέπουν το φω τη δημοσιότητας. Πάμε τώρα στου επαγγελματίε, αφήνουμε του πολιτικού, πάμε στου επαγγελματίε, γιατί αυτοί αξίζουν πάντα. Ο Μπαλτάκος δεν ήταν σύμβουλο του Πρωθυπουργού, δεν είχε καμία σχέση, είπαμε ήταν δύο άγνωστοι που κατά σύμπτωση συνεπήρξαν επί 35 χρόνια κολλητοί και πολύ στενοί συνεργάτε. Δεν τα λέμε εμεί όλα αυτά, τα λέει ο Ιωάννη Ο κύριο Βαλτάκος λέει και το λέει με τα λόγια του και είναι βιντεοσκοπημένο. Λέει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία και κακό είσαι στη φυλακή. Ναι, και πάλι λέω και αυτό είναι υπέρβαση καθήκοντος. Δεν είναι καμιά δουλειά να ανακατεύεται με όλα αυτά ο κύριο Βαλτάκος. Ξαναλέω, είναι απλό ο γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου. Δεν είναι τίποτα άλλο παραπάνω από αυτό. Mm. Ούτε καν σύμβουλο του Πρωθυπουργού δεν είναι. Όριστε, το είπε ο άνθρωπο, δεν είναι ούτε καν σύμβουλο του. Διότι ξέρει, δεν ξέρει ο δημοσιογράφο, ποιο ξέρει. Ξέρουν όλοι οι άλλοι που τον έβλεπαν εκεί, που βαρούσαν προσοχέ στον Παλτάκο, που δεν έκανε βήμα ο Σαμάρα χωρί τον Παλτάκο και ο Μπαλτάκο χωρί τον Σαμάρα. Όχι. Δεν είναι σύμβουλο του Πρωθυπουργού ούτε καν. Και αν δεν πιστήκατε από αυτό το απόσπασμα, διότι υπάρχει μια, ένα σύνθημα που το φωνάζουμε στου δρόμου όσοι κατεβαίνουμε στου δρόμου, το οποίο λέει Το πάθο για τον Σαμάρα είναι δυνατότερο από όλα τα κελλιά. Αν δεν πιστήκατε με το πρώτο απόσπασμα, έχουμε και το δεύτερο απόσπασμα του Ιωάννη Περτεντέρη. Ενώ αρχικά, όπω ο ίδιο μα είπε, είχε πολιτική διαφωνία για τον τρόπο χειρισμού του θέματο τη χρυσή αυγή. Στη συνέχεια, γύρω στο Νοέμβριο με Δεκέμβρη, όταν πια η κύρια ανάγκη έβγαλε όλα τα στοιχεία που είδαμε και στη συνέχεια. Νομίζω, και να αφιεξινό, καταλάβω, ο γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου είχε πολιτική διαφωνία με την κυβέρνηση. Τι Είναι ο γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου. Έτσι μα είπε για να είχε πω. Το κινητό είναι μια κυβερνητική θέση, η οποία είναι απλώ να κάνει μια ορισμένη δουλειά. Και την περασμένη εβδομάδα και τώρα λέει τα ίδια πεδαριώδη πράγματα. Ότι ανέλαβε να πληροφορείται περί τη Χρυσή Αυγή χωρί να θέσει κανείς, το αναθέσει κανεί, χωρί να θέσει κανείς, το αναθέσει κανεί, χωρί να το αναθέσει κανεί. Mm -hmm. Και όντω, γιατί πρέπει, γιατί πρέπει δηλαδή η κυβέρνηση να ενημερώνεται από κάποιον για, τα, για το τι κάνει η Χρυσή Αυγή. Δεν έχει καμία δουλειά ο του Συμβουλίου να έχει άποψη για το πώ θα χειριστεί η κυβέρνηση το θέμα τη Χρυσή Αν του ρωτήσουν τη γνώμη του ΑΣΤΜΠ, αλλά δεν είναι σύμβολο του Πρωθυπουργού. Αυτό είναι ξεπέρασμα των ορίων της σάτυρας, γιατί πολλές φορές τα ψάχνουμε όλοι. Αυτό ακριβώς. Να λένε δημοσιογράφοι με τέτοιο πάθος, δέκα μέρες μετά, ότι δεν είχε καμία σχέση ο Μπαλτάκος με τον Σαμάρα. Αυτό όντως είναι ξεπέρασμα της σάτυρας κάθε βράδυ 8 η ώρα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Ρε φίλε Αποστόλη, σε παρακαλώ, να παρατήσετε αυτό το κόλπο να πούμε που κάνετε με τον Σαμαρά και ποιάτε να τον βγάλετε ηλίθιο. Είναι το φιλί της ζωής στη Χρυσή Αυγή. Ο Μπαλτάκος έγινε δυσία από τον Σαμαρά για τη Χρυσή Αυγή. Πείτε τους στον κόσμο να πούμε. Τον λέτε μαλάκα δεν είναι μαλάκας κατόλου. Είναι φασίστας κανονικός. Ναι, έλα αποστολή μου. Έλα. Ρε κάνα μου μια χάρη ε, γιατί κάνω μια διέτα τώρα 4-5 χρόνια και πώ πάει ε, καλά. Δώξα το θέλω εντάξει, έχουμε πεζακι εγώ καλό. Ωραία. Να σου πω μπορεί να μου στείλει την ομιλία του Σάμαρα, γιατί τον άκουσα δέσα και χόρτασανα. Δηλαδή για μεσημερινό είναι ότι πρέπει, ξέρει μου θυμίζει, ελληνέ Καλαμάτα να είμαι σύγχρονη. Μιλάμε για πολύ πράγματα. Θε να σου στείλω αυτό το καινούργιο τώρα για το ΦΠΑ που είπε, τον νορό και φανταστικό προκλογικό ωραίο. Ναι, σου λέω για μεσημερια... Θα χαρίσουμε στους πάντε τα πάντα. Ναι, ναι, για μεσημεριανό είναι σούπερ. Ε? Αυτό θα αποσυρθεί και δεν πρόκειται αύριο σε καμία περίπτωση να περάσει. Μωραΐτης Θάνος, Ναι! Να είστε σίγουροι ότι εγώ δεν θα το ψηφίσω. Κασίς Μιχαήλ! Ναι! Τι άντρε είναι αυτοί, τι φουστανέλε φοράνε αυτοί οι άνθρωποι να λένε ότι δεν ψηφίζω και την άλλη ώρα να ψηφίζουνε. Πασόκινε παιδί μου. Ζιβάγκο φοράνε, φορούσανε, Όχι φουστανέλε. Εγώ χαίρομαι αυτού που λένε, εγώ κύριε ψηφίζω του κυβέρνητου γιατί θέλω να ψηφίζω τον εαυτό μου να μη χάσω τις πεντέχρις χιλιάδες. Μετά η πρώτη φορά θα σε υποκαγιά κουβέντα λένε χέστηκα για το λαό. Απαπα κουβέντα που είπες. <laughs> <laughs> χέστηκα για το λαό <laughs> αν... Μπα... Για να η μαμά τη ζωής σας, να, να, <laughs> να μας αφήσει τα πρόστιμα. 360 ευρώ και αν φτάσετε το ξέρουμε αφού είναι ψηφισμένο. Μην ξαναπείς τέτοια κουβέντα. Αυτή το εσουρού πάντως ένα και ένας, ε. <laughs> Έναν πετυχημένο δεν βρήκα να βάλουνε. Πώρα τα ναβάδια τη ζωή θα δείξανε στο αίσου. Αυτή τίποτα. η μαμά τη ζωή σα, θα σου πω κουτσομπολιό. Ήταν υποψήφια Δήμαρχο στην ρυψο ευβία. Ένα στραπάτσο που έφαγε, δεν βρήκε μέσα ούτε την ψήφο στην κάλπη. Και είχε υποσκευτεί και τι δεν είχε υποσκευή. Μήχρι και το πλωτό καφενείο θα φτιάχνει. Το κύμα. Είχε πείτα πάντα, ό,τι μπορούσε να υποσκευτείτε, υποσχέθηκε. Οι άνθρωποι είχε κουνηθεί το κεφάλι τη από την εποχή Κωνσταντόπουλου. Και λέγε, εκεί έταζε, έταζατζε, Δεν έταζ Δρήκε μέσα, δεν την ψήφισε τη κόρτη, είμαι σίγουρο και πήγε μετά από αυτό και κλείστηκε μέσα στη βίλα της που είχε εκεί μια παρελιακιά. Ναι. Τρία τέσσερα στρέμματα κάπου εκεί. Κλείστηκε εκεί στη μιζέρια της βίλας. Τι είπα, ideas. Ε, μετά την πήγαν στο Εσουρού. <Κι> Τι να κάνεις. <Κι> αν είσαι σοβαρός και αγαπάς τον τόπο σου δεν πιάνει θέση. Πόσο μάλλον αν πιάνει λιγμένη θέση. Ρε από το λαό μου, μα έχετε πρίξει αυτέ τι μέρε το δεξί χέρι του Σαμαρά. Το δεξί του έχει αριστερό χέρι ο Σαμαρά. Έχει ένα δεξί και ένα ακροδεξί. Και ε... τα λέμε σωστά. Ε... Θέλω να τα λέμε σωστά. Ε... Ναι. Μάτια μου γλυκά. Γλυκά μου μάτια. Αγαπημένα γλυκά μου Λοιπόν, είστε πρόδωνε σε επίσκεψη στη δράμα χθε και σήμερα. Τυχερή η δράμα. Ένα δράμα επισκέφθηκε τη δράμα. Έφερε συνεργείο να τε. Και δύο δράματα συνάμα. <laughs> Πε μου, Τον θες. αξονικό τομογράφο έφερε συνεργείο. Και πήγαν όλοι οι χακόλιδε να τρώνε μαζί του και να το χειροκροτάνε. Έβγαλε και φορτηγάκι, είμαι σίγουρο έξω με την ντούκα. Σιρι... Σήμερα, στην πόλη σα. Αξονικό <laughs> τομογράφο. Τεστ, τεστ. Ακούγομαι, ακούγομαι. Έτσι. έτσι. έτσι. Εδώ, δωρεάν να τομογραφία θα κόψει την κορδέλα σήμερα ο υπουργό! Εκλογέ έρχονται ότι μπορούμε κάνουμε και περιοδεία. Τα είπε αυτά. Τι ο φαρμακοποιού έφερε από την Αθήνα. Έφερε φαρμακοποιού. Ναι, έφερε γιατί ε, το νοσοκομείο τη Δράμα δεν έχει φαρμακοποιού, έχει κάτι χρόνια. Είναι... Και παίρνετε τα φάρμακα στην τύχη. Σιγά, δεν είναι κακό. Καλό, να σε πω καλό Πάσχα. Και εγώ θα σε ενημερώσω ότι έρχεται το Πάσχα. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Ποιο. Αυτά τα λέει βουλευτή φοροφυγά ιδιοκτήτη γυροκομείου. Ε, για κομμάτο. Δεν ξέρω. Σα ενημερώνω λοιπόν ότι έρχεται το Πάσχα. και με αυτά φτάσαμε και στο τέλος για σήμερα ακολουθεί λαό. Αμέσω μετά Γιάννης παπαδόπουλο στο μαγκαζίνο με όλα τα νέα για τις αγορές μην το ξεχνάμε, γεια σας Αποστολή Έλα. Ποιο είπε ρε ότι δεν έχει συνέχεια και συνέπεια το κράτος ρε Το 2007 ο Καραμπαλής κάηκε το λοφόνισο και έδωσε πεντουχίλιαρα. Το 2014 ο Άντορνάκη έκαψε όλη τη χώρα και μοιράζει πεντακόσά έδρα. Δεν υπάρχει μια συνέπεια, πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Και μια παρατήρηση ότι αν είχε λίγο χιούμορ αλλά πόντο βρή παραθεμάτων θα έκανε το διάγγελμα φυσικά στο Καρτελόρι. Εκεί έπρεπε να πάει. Για να κλείσει ο κύκλος. Σωστό. Είμαι εγώ ρε φίλα ή εκτός τόπου και χρόνου. Δεν ξέρω πάντως εγώ είμαι γυναίκα φίνα τερμπεντέρισα Τι... που τους άδρυσα τα ζάρια, τους μπεγλέρισα. Ε... Σούλα. Είμαι εγώ η γυναίκα φίνα τερμπεντέρισα Από προχθέ εκεί τον Κασιδιάρη, τον Μπαλτάκο, το έτσι, το αλέκο. Τώρα, μετά το είμαι εγώ γυναίκα, αφήνατε μετέρησα πώ κόλλησε τον Κασιδιάρη και αυτού, δεν μπορώ να καταλάβω. Θέλω πάνω, μίλα μου, μίλα μου για ξυρισμένα ανσενικάπέ μου. Το κριτήριό μου για τι εκλογέ τώρα στι 25 του μηνό δεν είναι ούτε τι είπε ο Κασιδιάρη, ούτε τι είπε ο Μπαλτάκο. Το κριτήριό μου είναι οι λογαριασμοί 271 ιδεοί, έτσι. 75 ιδεοί, 275 μαζί με τα γαλάζια τη να πληρώσω. Και τι θα ψηφίσει, Άρα. Υποσχέθηκε Είχε. ο Γαβρίλο. Ότι θα πληρώσει του λογαριασμού τη ΔΕΗ, Όλοι οι Γαβρίλ Σακελαρίδη! Μα πληρώνει τη ΔΕΗ, Όλοι ψηφίζουμε, Γαβρίλ! Εγώ θα ψηφίσω δήμαρχο Σύριζα για να μην μπει η Όλγα Τρέμη τη Δευτέρα ότι η πόλη που μένω είναι μπλε. Κατάλαβε? Πολύ φοβάμαι η... ότι η πόλη που μένει μπλε δεν θα είναι, αλλά θα είναι ροζούλη με πράσινο. Το μαρούσι, το σκατούλι θα ψηφίσει. Μην το λέω εγώ. Α, στο μαρούσι μένει. Στο μαρούσι μένω, το σκατούλι θα είναι. Και ο κόρο μου έτσι το λένε, Ο Σκατούλη. Έχει δει τη γυναίκα Πατούλη, έτσι. <laughs> <laughs> δεν θέλω να σχολιάσει. <laughs> Πάτα στο Google «γυναίκα πατούλη» Μια όαση στο αμαρούσιο Λοιπόν, καλά, λοιπόν Αμαρούσιο Κατούλη. Αττικής Παιδιά, σκατούλη ψηφίστε δαγκωτό για να δείτε τι θα φάτε μετά, για. Γυναίκα, τη γυναίκα <laughs> Η οποία είναι ντυμένη your face sound familiar μόνιμα Ε, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Ο κύριο Σάδυνο που συχένεται του κομονιστέ. Αλλά τα κρίζη και συγκεκριμένα με του ακροδεξιού. Ναι. Ναι. Μήπω ξεχνάει ότι οι κομμουνιστές είναι Έλληνε πολίτε και πληρώνουν φόρου και από αυτού του φόρου. Όχι, όχι. όχι. Και... Μισό λέω ότι οι κομιστέ δεν είναι Έλληνε πολίτε, οι κομιστέ είναι κομιστέ, την άλλη κατηγορία. Οπότε οι μην... οι κομιστέ Ο... είναι κακό σου φωνά που δεν είναι Έλληνε πολίτε. Μην... Έλληνε πολίτε Ο... είναι οι αστοίσιο που ψηφίζουν τον άδωνη. Οπότε να μην πληρώνουμε φόρου ή όταν του πληρώνουμε δεν μα η τα λεφτά δεν τα συχνάτε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Θα τον ρωτήσω, αυτό δεν ξέρω. Ευχαριστώ Εκεί είναι άλλο Μπαίρουμε κεφάλαιο. Μπαίνουμε στο οικονομικό. Το οικονομικό είναι άλλο, είναι πιο προσφυλές. <συσχύ> είναι μακριά από τα κοινωνικά <συσχύ> που άδωνησε η μαύρη μεσάνυχτα. πάμε και χτυπήστε τους ανελέητα. Έλα Αποστολή Έλα Έλα λοιπόν στο δρόμο προς Αντικείο εδώ προς Αεροδρόμιο Μπαμπα -μπα, το έχουμε φυσάει ε Τα δίνεις στον Πόμπολα ναι ναι παιδε... Σε λυπόμαστε μετά Έ... Λέγε τι θες Έχει μπάτσους δεξιά και αριστερά παντού Γιατί να μην έχει Θα έκανε καμιά κόμπλα Θα ντουρθεί το Σαμαρά να πάει μια βόλτα μέχρι το ικέα, Ξέρω εγώ μου, Όπου πάει ο Σαμαράς μου... όλη ο Λικηφυσίας Ή η Αντικείοδος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 Λέει ότι ηρόπιτε κρατάχανε καφέ. Δεν είναι γρομή, κάτι είναι, κάτι είναι. Απλά να ξέρει να μην κάνει καμία μαλλικία. Τέλοσε η εποχή κινητού για τον αγριόμπατσο. Δηλαδή το κεντράρο με το αυτοκίνητο. Είναι ημέρο. Εγώ δηλαδή να τον κεντρά, τον πάτσομε το με το αυτοκίνητο άμα το. Τώρα χωρίς... είναι για να χαλά τα μάτι σου και εσύ. Ε, δε, δεν πειράζει, παιδί μου. Θε να πάει κατευθείαν για βιολογικό καθαρισμό. Σκατάθεμισ, ολόκληρο. Ναι, ναι αλλά αν σκοτώσει έναν τέτοιο που αύριο μεθάριο θα χτυπαία για κάποιον διαδηλωτή. Δεν θέλω να περνάμε με τέτοια μηνύματα. Σκατάστα μου διαδηλωτών. Καταληψίώνει.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 Είμαι ο Υπουργός που έδιωξε την Τρόικα από το γραφείο του. Δοξάστε με! Ο πρώτος και μόνος Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που έθεσε επισήμως ζήτημα ε, γερμανικών ε, αποζημιώσεων. Δοξάστε με! <Τοξάστε> με. <Τοξά> Γιατί όλοι λυσάνε εναντίον μου. Γιατί προφανώς κάτι τους χαλάω; έτσι δεν είναι. Εγώ είμαι Λεβέντης.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 Το γεγονός ότι υπάρχει η κυβέρνηση, η χώρα οφείλεται, θα μου επιτρέψετε να πω στο γεγονός ότι είμαι εδώ. Και θα είμαι εδώ. Δοξάστε με. Δοξάστε μας.